Εισαγωγή στη Δευτέρα προς Κορινθίους Επιστολή, σελίδα 713. Την πρώτην επιστολή έφεραν Ισκόρνθωνο Τίτος μετάλλου αδελφού, του οποίου το όνομα δεν μα αναφέρει ο Θεό Παύλο. Αφού δε οργάνωσαν Ισκόρνθωνο Τίτος την Λογίαν ή την συνεισφοράν υπέρ των εν Ιερουσαλήμη πτωχών Χριστιανών, επέστρεψαν στην Έφεσον. Εν τω μεταξύ ήλθε και ο Τιμόθω Ισκόρνθων και αντελήφθη κατάσταση πραγμάτων ουχή ευχάριστων. Διότι το κύρος του Αποστόλου διεμφεσβητήτο και πάλι σοβαρός και το σκίσμα το οποίο είχε διαιρέσει την εκκλησία της Κορίνθου εξυκολούθη. Αναγκάζεται λοιπόν ο Απόστολος να πέμψει προς τους Κορινθίους και δευτέρα να αυστηράν επιστολήν την οποία ανεκόμησαν εις αυτούς ο Τίτος και η οποία απολέσθη. Εν το μεταξύ, η παραμονή του Παύλου στην Έφεσον κατέστη γεμάτη από κινδύνους, ενέκα των οποίων και αναχωρεί εκείθεν, έρχεται δε τροάδα, Στροάδα, ελπίζον ότι θα συνήντα εκεί τον, Τίτων κομίζοντα ειδήσει περί τον Ενκορίνθο. Αλλά επειδή δεν του τον εκεί, πλήρης ανησυχίας φεύγει εκ Τροάδος, προ συνάντηση του Τίτου ή σε Μακεδονίαν. Ειδήσεις, τας οποίες στο Τίτος μετέδωκεν σε αυτόν περί της αν καταστάσεως, ήσαν ενθαρρυντικές και ευχάριστοι. Γράφει λοιπόν τότε την Δευτέραν Τάφ την επιστολή του και αποστέλει αυτήν προς τους Κορινθίους πάλιν δια του Τίτου, δια τρίτην είδη φοράν ανεπισκεπτομένων την Κόρινθον ο χρόνος κατά ταύτα κατά τον οποίο απεστάλλει η επιστολή αυτή δεν απέχει πολύ από τον χρόνο κατά τον οποίο συνεγράφει η πρώτη επιστολή, διότι τα γεγονότα τα οποία υπενίτεται η Δευτέρα προς Κορινθίους θα η δύναντο να σημειωθούν εις χρονικό διάστημα 7 έω 8 μηνών. Εάν λοιπόν η πρώτη επιστολή συνεγράφει στο τέλος του 54 ή τα αρχά του 55 μετά Χριστόν, η Δευτέρα συνεγράφει περί το φθηνόπερον του 55.